Σάββατο 9 Δεκεμβρίου. Άρα είμαστε στο Δεκέμβρη τη 9. Και τι έχουμε σήμερα. Ποιοι γιορτάζουν απόψε. Γιορτάζουν οι Ανούλε. Και έχω και μια Ανούλα δίπλα μου σήμερα. Καλησπέρα από μένα. Με το κωδικό όνομα Πεθερούλα. Ανούλα, καλώ ορίσατε. <laughs> καλώ βρήκα Δημήτρη. <laughs> με ένα γιορτή σήμερα, λοιπόν. Σήμερα γιορτάζουν οι Ανούλε. Και η Ανούλα η μικρή που έχει βγει έξω με του φίλου τη. Σε αφιερώνουμε όλα τα τραγούδια. Και εμεί εδώ είμαστε με τα τραγούδια απόψε. τα οποία είναι Όλα τα τραγούδια έχουν πολύ ανάμεσα. Είναι όλα με ανούλε. Έχουμε βρει γύρω στα 61 τραγούδια για τι Ανούλες, ελληνικά και ξένα. Ναι. Να δούμε ποια θα τα ακούσουμε απόψε. Ένα-δύο μου τα θύμισε και η ανούλα που έχω δίπλα μου. Για να είμαστε χρόνια πολλά. Ευχαριστώ πολύ. Και εδώ να τα πούμε. Τα λέμε όλη μέρα. Ευχαριστώ. Να τα λέμε όμω για να πιάσει και τόπο. Χρόνια πολλά και στι ανούλε όλου στη, του κόσμου. Στην ανούλα τη μικρή. Χρόνια πολλά σε όλε τι ανούλε που γιορτάζουν σήμερα. Υγεία και χαμόγελο, λοιπόν. Ποια είναι η καλύτερη που θες να ακούσει σήμερα, Άννα. Mm, yeah. Υγεία είναι το πρώτο. Πέρα το ότι που λέμε πάντα υγεία, ε, να είναι τα πράγματα όπω αρέσει στην κάθε ανούλα σήμερα. Έτσι ευχόμαστε, λοιπόν, και στην κάθε ανούλα, αλλά και στον κάθε Γιώργο, τον Κώστα, τον Δημήτρη, σε όλου. Να είναι τα πράγματα όπω θέλετε. ξέρετε. Σίγουρα ο ακροατέ μα. Λοιπόν, ωραία τραγούδια απόψε. Δύο ώρε με τραγούδια που εμπεριέχουν με κάποιο τρόπο ανούλε. Αν δεν είναι πρωταγωνίστριε οι ανούλες, είναι πάντω κάπου μέσα. Σε όλα τα τραγούδια που θα ακούσουμε, α πούμε. Ακούστε τραγούδια επόμενες... που δεν ξέρατε ούτε εσεί ότι υπάρχουν. Ε, ναι, η ζωή σήμερα μου έλεγε που μιλάγαμε ότι ξέρω ναι. ότι δύο τραγούδια, κάποιοι ξέρουν τρία, κάποιοι πέντε. Ναι, ναι. Ε, βρήκαμε συνολικά, είπαμε ψάχνοντα 61 και δύο που μου θύμισε η Πεθαρούλα, 63 περίπου τραγούδια. Όσα προλάβουμε θα ακούσουμε. Λοιπόν, λοιπόν. όποιοι δεν ξέρετε τραγούδια για την Ανούλα και επιθυμείτε να τα ακούσετε, λοιπόν. να είστε παρέα μα. Μια ωραία γιορτή. Έχουμε ξανακάνει τέτοια γιορτή. Όχι, Παρέα, όχι, υποπεί, και... όχι, όχι. τέλεια, πάρα πολύ ωραία. Παρέα μας εδώ μέχρι τις 8 Και λέμε ποιο να βάλουμε πρώτο Εγώ λοιπόν στη λίστα έχω φτιάξει μια λίστα υποτυπώδη Πάντα έχει πιο πολλά τραγούδια από αυτά που θα προλάβουμε να ακούσουμε και λέγαμε πιο να βάλουμε. Εγώ έχω βάλει λάκι Παπαδόπουλο για να ξεκινήσουμε. Έχω πάλι λέω. Ναι. Να βάλουμε την Ανούλα του χιονιά. Που χάρη σε αυτό το τραγούδι δεν ξεχνάει κανένα τη γιορτή μα. Ενώ παλιά την ξεχνούσαν. Α, άρα την Ανούλα του χιονιά. Ωραία. Ναι. <laughs> την Ανούλα του χιονιά. Αφού γιορτάζει σήμερα η Ανούλα δεν μπορούμε να πούμε και όχι. <laughs> άρα, λοιπόν... και είναι το δώρο που ζητώ. Το δώρο, λοιπόν. Ανούλα του χιονιά. Αχανούλα του χιονιά Δεν θα είμαι πια, πια μαζί σου, σου Στου Δεκεμβρί, δεκεμβρί της 9 Που έχεις άνα τη γιορτή σου Χρόνια πολλά Χρόνια πολλά ευχαριστώ Α, Θα το λέμε σήμερα να πιάσει Χρόνια όλη μέρα νούλες. Για να πάμε Αντώνης Καλογιάννης καιρό που το φεγγάρι δεν περνάει από εδώ το τοπίο είναι χακή τρώει την καρδιά σου σε λευκό χάρτη τη νύχτα ξαναγράφω σ' αγαπώ στη σκοπιά παραμιλάω το όνομά σου Αχανούλα του γιονιάς Δε θα σου, Ενιά, Αχ, χιονιά, δεν θα είμαι πια μαζί σου. Στου δεκεύρι τη ζημιά που έχεις σαν να τη Αχ, Ανούλα του χοιόνιου. Δεν θα είμαι πια μαζί σου του Δεκέμπρη της Εννιά που έχεις άνα τη σου Στο βράδυ, στον ήρωα μου τη σου είναι το μυαλό. Μπήκαν λέει περιστέρια στο στρατό. το φερέει κουβέντα, μου πανώνειρο κι αυτό. Σι κόπη γέννε στην άνα του χειμώνα. Αχ, χανούλα του χιονιά. Δε θα είμαι πια μαζί σου Στου Δεκεμβρίτης 9 Που έχεις να τη γιορτή σου Αχ, κανούλα του χιονιά Δε θα είμαι πια μαζί σου του δε και πριν που έχει σαν να τη Τι ωραίο τραγούδι αυτό και όπω το είπε και η Άννα, είναι το τραγούδι σήμερα κατά Νομίζω ότι κάθε χρόνο, ναι. αυτή τη μέρα, όποιο θυμάται. Πάντα μου το τραγουδάει. Και μου αρέσει πολύ και Είναι ένα από τα πιο ωραία τραγούδια που έχουν γραφτεί και τη Ανούλα. Ναι, ναι. Τα πιο διαχρονικά. Ναι. Και... Α, και δεν είναι χαρούμενο. Όχι, θα... αλλά είναι υπέροχη φωνή του Καλογιάννη. Τον Είστε... το οποίο... Καλογιάννη θα το ξανακούσουμε ξανά στην Απόψη Στη ναι. Ζωριά. και έχει και δεύτερο τραγούδι που αναφέρεται στην Άννα. Θα το δούμε στη συνέχεια. Πάμε στο επόμενο τραγούδι το οποίο μου το θύμισε η Άννα. Το είχα ξεχάσει mm -hmm. εγώ. Ποιο ναι. είναι. Ολάχισμα με το Λάκι Παπαδόπουλο. Με ε? Πολύ μεγάλη επιτυχία στη δεκαετία του 1980 mm -hmm. που έλεγε. Τραγουδήθηκε πολύ. Για μία άνα, θα λέγαμε. Μία Άννα που δεν καθότανε Ήσυχα Ναι ναι ναι Εντάξει Πολλά θα πουν για την Άννα απόψε Άρα λοιπόν θα ακούσουμε καλά Θα ακούσουμε έτσι περίεργα Θα πουν καλό παιδί καλό κορίτσι η Άννα Αλλά θα πουν ότι η Άννα Εδώ έχουμε μία Άννα Τέλος πάντων γυριστρούλα Ναι ναι ναι Πώς θα λιγιολάκησε με τα ψηλά ριβέρ Πάμε λοιπόν αυτή η Άννα που έρχεται εδώ Η πιο ποπάνα. Άννα έτσι Για πάμε 80. Ακ στα θα πας και τα φέρνεις στα μάτια σου τα πλάνα. Άννα, ξεφεύγει νου, Άννα. Θέλω να κάψω απόψε την καρδιά σου την αλάνα. Εσύ με πιάχνει, με πιάχνει, με πιάχνει. Εσύ με φτιάχνεις, με πιάχνει, με πιάχνει. Ναι, με πιάχνει, νεμόρο μου, εσύ με πιάχνει. Εσύ με πιάχνει, με φτιάχνεις, με, φτιάχνεις, με φτιάχνεις. Με φτιάχνεις, με φτιάχνεις, με φτιάχνεις Εσύ μου φτιάχνεις κι αν δεν ξέρω τι μου φτιάχνεις Άννα Αρρώστια μου Άννα Στη Σαλονίκη υποστηρούσε η καρδιά σου σαν καμπάνε Άννα σε φρούλα μόνο αν τα σε κανένα τσακωτές με την Αντριάννα. Όμως με φτιάχνεις, με φτιάχνεις, με φτιάχνεις. Εσύ με φτιάχνεις, με φτιάχνεις, με φτιάχνεις. Εσύ με φτιάχνεις, νεμόρω ναι, μου, εσύ με φτιάχνεις. Εσύ με φτιάχνεις, με φτιάχνεις, με φτιάχνεις. Εσύ με φτιάχνεις, σου λέω μην την Εσύ με φτιάχνεις. Ναι, μου, εσύ με πιάχνεις, εσύ με πιάχνεις, με φτιάχνεις, με, φτιάχνεις. με σου λέω με τι μου φτιάχνεις. Αυτή λοιπόν ήταν η Άννα του τουλάχιστον με τα ψηλά -ρεβέρ. και να πούμε μια καλησπέρα στο... στη Μαρία, στο Σάβας, στην Κατερίνα και το Στέργιο η οποία μας έστειλαν μήνυμα τώρα στο Live24 και εσείς μπορείτε φίλες και φίλοι που μάλλον μας ακούτε να μας στείλετε στο μήνυμα στη σελίδα μας πες στο τραγουδιστά στο facebook μπορείτε επίσης εδώ στο Cocktail Web Radio να μας στείλετε μήνυμα μπορείτε ε, μέσω του Live24 όπως είπαμε και εκεί να μας στείλετε μήνυμα τα Messenger, τα Viber όλα είναι ανοιχτά αν θέλετε να στείλετε μήνυμα όπως έκανε η Μαρία ο Σάββας, η Κατερίνα και ο Στέργιος Οι οποίοι γράφουν χρόνια πολλά στις ανούλες Του χιονιά και της γειτονιά μας Ευχόμαστε αγάπη Υγεία και αγάπη Και εμείς ευχαριστούμε πολύ Για την αφιέρωση Και αφιερώνουμε Το επόμενο τραγούδι Που είναι και αυτό ένα από τα πιο δημοφιλέστερα Τραγούδια που μιλάνε για Άννα ναι. Είναι τα ποια Τα τρία παιδιά βολιώτικα Είναι τραγούδι Που το τραγουδούσαν ε, όταν ήμουν μικρή η μαμά του το παμπά Δεν ξέρω αν μου άρεσε πάντως <laughs> Το άκουγα Αυτό πρέπει να πούμε ψάχνοντα σήμερα λίγο τα αρχαία με τα τραγούδια Είδα στο αρχείο του Αργύριου Κουνάδη Που κρατάει ένα πολύ ωραίο αρχείο με τα τραγούδια mm. Υπάρχει δίσκος 78 στροφών Από το 1927 Δισκογραφημένον αυτό το τραγούδι Και Άλιστα. είμαστε στο 2024 Άλιστα. Άρα Εκατό χρόνια πλέον, ω δημόδε, και καταγράφει το τραγούδι. Έχει δισκογραφηθεί. Mm -hmm. Σημαίνει ότι μιλάμε για ένα τραγούδι που έχει αντέξει τα χρόνια, άρα κάτι σημαίνει όλο αυτό. Ε, Αυτή yeah. η Ανούλα δηλαδή που ταλαιπωρούσε τα τρία παιδιά τα Πολιώτικα. <laughs> ποιον θα πάρει άντρα και τι θα γίνει. Και την ταλαιπωρήσαν και εκείνα όμω. Την κλέψαν βέβαια αυτοί, αλλά μετά τη ρώτησαν, πε μας Ανούλα, <laughs> ποιον θα πάρει άντρα. Σαν... <laughs> αλλά μετά αλλά... τι απάντησε. Α, τι αγαπάει το Γιώργο, νομίζω. Α, το Γιώργο. νομίζω ε. Η εκτέλεση που θα ακούσουμε δεν είναι ακριβώ έτσι όμως, γιατί είναι σε ρυθμό swing. Έγινε το 1952, τότε που υπήρχε η κόντρα μεταξύ του λαϊκού και του σύγχρονου το τραγουδιού τότε, τη δεκαετία του 50. Ο Νίκο Γουναρης, που είναι ένα εξαιρετικό τραγουδιστή και εκφραστή α το πούμε του πιο ελαφρού τραγουδιού τη δεκαετία του 50, τραγούδισε τα τρία παιδιά Βολιώτικα. Αλλά σε ρυθμό μοντέρνο της εποχής Swing δηλαδή mm. Δεν είναι από τις εκτελέσεις που έχουν ακούστε πάρα πολύ Άρα νομίζω έχει ενδιαφέρον να την ακούσουμε έτσι σήμερα ε, Άρα σε αυτή την ιστορία Εδώ πως μας τη διηγείται ο Γούναρης Δεν φτάσαμε στο ότι θέλω τον Γιώργο παιδιά Και δυστυχώς Μάλλον δεν τρία, δόθηκε, παιδιά, εν, δόθηκε απάντηση Στο δημοτικό τραγούδι τη δόθηκε απάντηση Αγαπούσε τον Γιώργο και η Αυτή εδώ η Ιάννα όμω. Δεν είπε τελικά Είναι η άλλα του swing Πάμε να τα ακούσουμε αυτό με τον Νίκο Γκουλνωρι Δηλαδή τρία παιδιά σε ρυθμό swing Για ακούστε τι ωραίο που είναι Παιδιά, τρία, παιδιά τρία παιδιά, τρία παιδιά βολιοτικά. Τρία παιδιά, τρία παιδιά βολιοτικά. Μας την ανούλα, σαρακάτζα νισά. την ανούλα, σαρακάτζα νισά. Υπήρχαν και και τι βίγκα, και τη βίγκα, ανέφεραν και και τι βίγκα, και Ανούλα μα, ανούλα μα, ανούλα μα, ανούλα μα, ανούλα μα, ανούλα Βαγιά να πεθάνει σαρακάτσια νησά Βαία να πεθάνει ανούλα μας Αυτό είναι το ελληνικό swing Θα κάνουμε κάποια στιγμή μια εκπομπή αφιέρωμα σε αυτό γιατί έχει ενδιαφέρον Πώς φάνηκε Ανού, ε, ανά. Ρε, το Ωραίο ναι ναι Ήχε ναι. ήταν και αυτό ε Αρρώτησε του... να πεθάνει εδώ ένα ή άλλη είπε τουλάχιστον ότι αγαπάει τον Γιώργο, ναι. ναι. Ήταν λίγο πιο λυπητερή είπε. Ήταν λίγο πιο τώρα, τώρα τι έχουμε Δημήτρη Τώρα Συνεχίζουμε, αλλούλε είπαμε σήμερα πάμε μέχρι τι 8. Ναι, αλλά έχουμε Α, χαρούμενο. Χαρούμενο, και αυτό χαρούμενο ήταν σχετικά. Με ωραίο ρυθμό, ήταν mm -hmm. σε swing, ήταν τα τρία παιδιά βολιώτη. δεν βέβαια. το ακούσαμε σε δημοτικό. Η μουσική ήταν πολύ ωραία. Πολύ τα χαρούμενη Τα επόμενα δύο είναι δημοτικά όμω, κανονικά. Δηλαδή, το ένα θα ακούσουμε με τον Μανώλη Μητσιά, τώρα, mm -hmm. και είναι και πολύ ωραίο, από τη Μακεδονία. Mm -hmm. Από τα Μακεδονίτικα, τον καταπληκτικό δίσκο του Μανώλη Μητσιά. Δεκαετία του 80 και αυτό 1987 για την ακρίβεια Κυκλοφόρησε Και πάρα πολύ ωραία τα είπα Και να ακούσουμε την Ανούλα αυτή, ε? αυτή ακούσουμε, Την λοιπόν. Ανούλα λοιπόν Από τη Μακεδόνια αυτή για να Αρα, ρα, ρα, Ωραίο Ήμουν ξενιά στο πουλί όταν σιχα είχα πρωτοειδή. Την Αυγούλα, μου Ανούλα, έφυγες και έχεις χάθει. Την Αυγούλα, βρε Άννα μου Ανούλα, έφυγες και έχεις χάθει. απ' τη στράτα σαν περνάς την καρδούλα μου κι εντάς την αυγούλα άνα μου ανούλα μου πες πως θα μ' αγαπάς. Έσπος να μαγαπάς. Πέρα πατώ εδώ και εκεί, με το βήμα το βαρύ τι να Αυγούλα, άνα μου Ανούλα, έφυγες και έχεις χάθει Την Αυγούλα, άνα μου Ανούλα, έφυγες και έχεις Και εδώ η Ανούλα έφυγε και χάθηκε Ναι, ωραία όμως η Ανούλα ε? Για να δούμε ποια είναι αυτή η ανούλα που θα μείνει. Γιατί εδώ βλέπουμε οι ανούλε προ το παρόν φεύγουν. Διαφορετικές διαφορετικέ ανούλε παντού. <laughs> λοιπόν, και άλλη μια ανούλα έρχεται. Επίση, να πούμε εδώ: Η Σοφία από την Πρέβεζα μα έστειλε χρόνια πολλά και του χρόνου μάλιστα γράφει με όλε τι ανούλε μαζί. Οχ, oh, Λέι Σοφία την, πολύ, την Ευχαριστούμε πολύ. Ευχέ να λέγονται. Περιμένουμε τι ευχέ σα, περιμένουμε μηνύματα. Για να δούμε. Έχω κι άλλο μήνυμα, θα το δούμε μετά. Ποιο είναι εδώ, Γιώργο. Ο Γιώργος, ο Γιενεμίας, τι λέει ο Γιώργος, γεια σου Γιώργο, καλησπέρα Δημήτρη, δίνω είσαι από τους πιο όμορφους ανθρώπους Α, το διαβάζουμε λοιπόν, ευχαριστούμε, ευχαριστούμε Ο Σταθμός και εσείς είστε καταπληκτικοί Κράτα γερά, μια όμορφη εποχή που σήμερα ξεθοριάζει Δώσε μας ακόμα περισσότερες μυρωδιές Κάποτε που υπήρχε πραγματική γοητεία, αγάπη και απαράμιλη ομορφιά mm -hmm. Λέει ο Γιώ και μυριουδιά και αρώματα θα στείλουμε. Εμεί θα πούμε <laughs> ότι υπάρχει ακόμα εδώ η ομορφιά. Διάφορα. Το χαμόγελο και η αγάπη. Και μέσα από τα τραγούδια και μέσα από την καλή διάθεση, αυτό είναι που θέλουμε να βγάλουμε. Ναι, ναι. Και αυτό είναι ειδικά σήμερα που είναι η γιορτινή μέρα. Και ειδικά σήμερα που γιορτάζει και η Ανούλα που έχω δίπλα μου και μου κάνει τη χαρά και την τιμή. Παρότι γίνεται ένα πανικός από τηλεφωνήματα και, ο μας και, τη και μηνύματα. Διμή. Έτσι να είναι ναι, μαζί ναι, ναι. μα. Ναι, ναι. Και θα δυστρεωθείτε λίγο όσοι την ψάχνετε, αλλά είναι για καλό σκοπό. Έτσι. Ακούμε και πολλά τραγούδια για την Ανούλα που δεν τα είχαμε ακούσει μέχρι τώρα. Το επόμενο είναι πασίγνωστο, δημοτικό κι αυτό, Δημόδες, με τη γλυκερία από το δίσκο που έχει κάνει Βόλτα στην Ελλάδα. Πολύ αγαπητή η γλυκερία mm. σε όλη την Ελλάδα. Ναι, ναι ε, βέβαια. Και τότε με τα δημοτικά έκανε θράψη. Πολύ μεγάλη επιτυχία. Το τραγούδι, βέβαια, έχει τίτλο. Δεν είναι πρωτότυπο ο τίτλο. Mm -hmm. Ποιο είναι ο τίτλο. Η Ανούλα. Έτσι. Η Ανούλα, λοιπόν. Η Ανούλα εδώ. Έχουμε εδώ το παλικάρι που δουλεύει σκληρά για να μπορέσει να παντρευτεί την Ανούλα oh. Να της προσφέρει ό,τι χρειάζεται τέλος πάντων μια Ανούλα Για να μπορέσει να πει το ναι και να τον παντρευτεί Τυχερή η Ανούλα αυτή. Αν μας ακούει κάποιος τέτοιος ο οποίος παλεύει μια Ανούλα για να την παντρευτεί Να του ευχηθούμε όλοι μαζί, καλή επιτυχία <laughs> Έτσι, καλή επιτυχία Για πάμε να δούμε και αυτή την Ανούλα εδώ Ωραίο και αυτό. Πολύ μεγάλη επιτυχία και γνωστό, Ε. Πολύ Όπω είπε και η Άννα, αυτό παίζει ωραία. πάρα πολύ και σε γάμος. Σε γάμου, βέβαια. Ε, επειδή του λέει ότι. Όχι, θα, θα παντρευτεί. Δουλεύω και θέλω, Ανούλα, να σε παντρευτεί, τέλο πάντων. Ε. Είναι, είναι ένα τραγούδι λόγια τα οποία. Ε, δέμουν σε γάμο, τέλο πάντων. Ένα ωραίο μήνυμα που ήρθε εδώ πάλι εδώ η Σοφία λέει. Λέει για το τραγούδι που ακούσαμε τα τρία παιδιά Βολιώτικα. Το ναι, σε jazz. Και ναι, μου λέει τζαζ ναι. αρακατσάνησα. Πού το βρήκε, λέει αυτό. Αν μελετούσες έτσι, λέει και τα μαθήματα, <laughs> θα είχε κάνει διδακτορικό. Όπως μελετάμε <laughs> τα τραγούδια. Σοφία μου, ο καθένα, ό,τι του αρέσει, μελετάει. Έχουμε διδακτορικό στη χαρά, στη διασκέδαση, στην ναι. καλή διάθεση, στο καλή διάθεση. χαμόγελο, στην καλή παρέα που έχουμε εδώ απόψε, γιατί είστε στο κοκτέιλ Γουεμπρέινδιο, είναι το Πέστο Τραγουδιστά. Απόψε πέσαμε πάνω στι Ανούλε, 9 του Δεκέμβρη, και το γιορτάζουμε μαζί του. Και έχω μαζί μου και μία Ανούλα, την Ανούλα Πεθερούλα, είναι εδώ μαζί μου σήμερα. Ναι. Ε, και όσε Ανούλε μα ακούν, και τη έχουμε κι άλλη Ανούλα, η οποία είναι στα Γιάννενα. Χρόνια πολλά. Είναι στην η Στην Ανούλα από τα Γιάννενα. Του Γιώργου. Πολύ καλό φίλο ο Γιώργο, στα mm. Γιάννενα. Ε, μένει εκεί, από πάρα πολλά χρόνια φίλη συναντιόμαστε και εδώ έτσι να διαστήματα όσο μπορούμε και όποτε μπορούμε Και ανταλλάσσοντας ευχές σήμερα Γιορτάζει και η μαμά του Γιώργου Α, χρόνια, λοιπόν, χρόνια από τις φωλά από, από, από την εδώ Ανούλα. Ανούλα Τι έχει να πει από στην Ανούλα την... στα Γιάννενα Από την Ανούλα Την Μετροπολή ναι στην Ανούλα, στα Γιάννανα. Ωραία. Και την περιμένουμε εδώ όταν έρθει Αθήνα με τον Γιώργο Ανούλα. Σε περιμένουμε. Να τα Τα και από κοντά. Γιατί το... ωραία είναι και τα ίντερνετ και τα ραδιόφωνα και τα τηλέφωνα. Αλλά το πιο ωραίο είναι να συναντιόμαστε από κοντά. Και νομίζω η, γιορτή, σίγουρα. η χαρά τη γιορτή, νομίζω αυτό είναι Σίγουρα, Ανά, ε. σίγουρα. Είναι να ανταμώνουν οι άνθρωποι. Όπω παλιά, που ανέκανα αυτέ τι γιορτέ. Και πήγαιναν οι απέναντι όλη η γειτονιά να πει χρόνια πολλά. Έτσι είναι, ναι. Να πιούν ένα ποτήρι κρασί. Αυτά τα ωραία θέλουμε εμείς. Το επόμενο λοιπόν τραγούδι, το οποίο είναι από τα πιο ωραία της βραδιάς, είναι ένα από τα τελευταία που έγραψε ο Θέμης Ανδρεάδης. Το θυμάστε Θέμης Ανδρεάδης? Τι μουσέ μου. Ο Θέμης Ανδρεάδης που έλεγε το είναι πολύ ωραίο. Το το, το, το θυμά... πολύ ωραίος». Ψιγά. Το ναι. τραγούδι που θα ακούσουμε απόψε λέγεται Η Ανούλα τη Καρδιά. Είναι πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Η φωνή του δεν είναι τόσο όπω ήταν παλιά, γιατί είναι από τι πιο καινούργιε συγχωραφίσει. Mm -hmm. Αλλά είναι το τραγούδι που θα βάλουμε εμεί να το αφιερώσουμε στη μαμά του Γιώργου. Λοιπόν, θα ακούσουμε τον Γιώργο πρώτα, ο οποίο έστειλε και αφιέρωση. Mm -hmm. Άρα λοιπόν, θα ακούσουμε πρώτα τον Γιώργο με τη φωνή του να στέλνει την αφιέρωση mm -hmm. στην Άννα στη μαμά. Και αμέσως μετά το τραγούδι που θα στείλουμε εμείς είναι η Ανούλα της Καρδιάς, ένα υπέροχο τραγούδι για λογαριασμό του Γιώργου, του φίλου μας. Εντάξει? Ναι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το Γιώργο πρώτα. Ανούλα μου γλυκιά, χρόνια πολλά. Σα αγαπάω πολύ. Είσε η τη ζωή μου η ανούλα τη καρδιά. Έσωσε την αντοχή μου που την έπερα νεοβορειά. Έλα πιάσε με από το χέρι, Πια στο χρόνο να κυλά Ό,τι θέλεια μας φέρει. Θα αντέξουμε πολλά Λεμόνι και λεβάντα ψυχή μου ακριβή Μαζί παντού και πάντα σε ό,τι κι αν συμβεί η αγάπη σου είναι δώρο που απλόχερα σκορπάς η καρδιά σου είχε χώρο που το κράτησε για μας κι όταν ήρθαν τα σκοτάδια να μου κάνουνε κακό πριν να αφήσουνε σημαδιά Άνοιξε στο γενικό. Λεμόνι και λεβάντα ψυχή μου ακριβή μαζί παντού και πάντα σε ό,τι κι αν συμβεί. Λεμόνι και λεβάντα μου ακριβή. Μαζί παντού και πάντα ,τι, τι ωραία λόγια, τι ωραία λόγια που έχει το τραγούδι αυτό ε Εκεί που λέει Πέρα. μέσα στα σκοτάδια Λέει ήρθες ναι. κι άλεξες το γενικό Και ήρθε ξανά το φως Είναι ε, πάρα ε, πολύ Εμένα ωραία. μου αρέσει και που λέει λεμόν και λεβάντα αυτό, αυτός ο στίχος. Ναι, γιατί και το λαιμόνι το βάζει πολύ η πεθόλουλα στι σούπε. <laughs> Ξέρω ότι σα αρέσει πάρα πολύ το λαιμόνι. Στσακωνόμαστε στι σούπε γιατί βάζει πολύ λαιμόνι <laughs> η, η πεθόλουλα. Ακούστε και λεβάντα, σα φουγκάρισμα <laughs> τώρα οπότε. <laughs> <laughs> και, ο, ε, και πλέον κάνει δύο χωρί τι σούπε και άλλη μία χωρί λαιμόνι και τι υπόλοιπε με <laughs> λεμόνι. λιγότερο. Δεν μπορεί χωρί λαιμόνι, <laughs> <laughs> τρέμει το χέρι. Θέλει, θέλει λεμόνι να, να πέσει στη σούπα. Λοιπόν, το επόμενο πάρα πολύ αγαπημένο τραγούδι. Είναι, πάμε πίσω στο 1980. 1980. Mm -hmm. Ακριβώ τη χρονιά αυτή είναι που κυκλοφόρησε το υπέροχο τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα. Το Πάρε ένα κοχύλι από το Αιγαίο. Αυτό είναι ο τίτλο του. Τα λόγια τα έγραψε ο Ξενοφών Φιλέρης που γράφει καταπληκτικά κατομπληκτικού τείχου, ο ποιητή, και τη μουσική ο Κώστας Χατζή. Το τραγούδισε και ο Δάκη, αυτό το τραγούδι, το τραγούδισε και ο ίδιο ο Κώστα το και με τη Μαρινέλα στο Ταμτάμ, ένα πολύ ωραίο δίσκο που έκανα την ίδια χρονιά, το 1980. Εγώ αυτό το τραγούδι, ναι. το θυμάμαι, το είχε η ρέα η αδερφή μου αυτό σε μια κασέτα, 45 άρα, τις τότε, 45 λεπτών. Mm -hmm. Ανάμεσα σε άλλα τραγούδια ήταν ο Ανθρωπάκο τη Ανακλείδου, που ήταν και αυτό τη εποχή. Ναι. Το θυμάμαι και αυτό μέσα. Το αν θυμάμαι καλά, είχε μέσα. Mm -hmm. Και είχε μέσα και το τραγούδι αυτό. Το οποίο από τότε μου έκανε εντύπωση και ακόμα μου αρέσει. Με ποιον θα το ακούσουμε. Με τον Κώστα Χατζή θα το ακούσουμε, βέβαια. Είναι το Πάρε ένα κοχίλι από το Αιγαίο που λέει Αναδώ μου για να σε θυμάμαι. Το μικρό χτενάκι που κρατάς ναι. Ε, ναι, ναι. γνωστό Α, Το θυμάμαι ναι. Και αυτό το τραγούδι έχει και απάντηση μετά Ξανά θα ακούσουμε μετά τον Αντώνη Καλογιάννη Που απαντάει σε αυτό το τραγούδι mm -hmm. Πάλι σε στιγμή του Ξενοφονταφιλέρ και Κώστα Χατζή Λίγα χρόνια αργότερα Είμαστε το 1980 Και σου λέω Άννα λοιπόν σήμερα για τη γιορτή σου Το δώρο σου είναι Πάρε ένα κοχύλι από το Αιγαίο mm -hmm. Πώς σου φαίνεται Υπέροχο. Ωραίο δώρο Υπέροχο. Πάμε λοιπόν δικό σου. Αναδός για να σε μοιμάμαι το μικρό χτενάκι που κρατάς. Μπήκε ο Σεπτέμβρης και φοβάμαι το όνειρό πως τέλειωσε για μας. Πάρε ένα απ' το Αιγαίο να έχει το ταξίδι συντροφιά, κι από το φιλί το τελευταίο κράτησε στα χείλη τη δροσιά. Η καρδιά μου φίλο, φίλο, μαντωμένη τριάντα γυλιά στο αιγαίο και στον ήλιο, Θεέ μου νιώθω μοναξιά. Άσε τη λαλμύρα από τα λάθη κάτω από τα μάτια της σιωπής πάρε της φυγή το μονοπάτι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 Η καρδιά μου φίλο, φίλο, μα κομμένη τριάντα φιλιά στο Αιγαίο και στο Ήλιο το μοναξιά Το Antama, αυτό το καταπληκτικό, ζωντανά εχορευμένο δίσκο του Κώστα Χατζή. Καταπληκτικό, μοναδικό, ε. Καταπληκτικός, μοναδικός, ε. Έγραψε ο ίδιο ξανά. Ανυπανάληπτο πάλι... ο Χατζή και η Μαρινέλα, νομίζω. Και μοναδική. Πρέ... Ένα αφιέρωμα επίση το χρωστάμε να κάνουμε κάποια στιγμή στον Κώστα Χατζή και τη μοναδική του περιπέτεια στο ελληνικό τραγούδι. Mm -hmm. Είναι πραγματικά μοναδικό. Έγραψε λοιπόν μουσική ο ίδιο ξανά και ο ξενοφών Φιλέδη ξανά του τείχου λίγα χρόνια αργότερα, το 1985 και αυτή τη φορά εδώ ακούσαμε Κώστα Χατζή και Μαρινέλα. Τώρα θα ακούσουμε άλλο ένα καταπληκτικό ντουέτο Τον Αντώνη Καλογιάννη και τη Μαρινέλα, mm. Οι οποίοι συνεχίζουν το τραγούδι στην ουσία Το πάρει Να το Αιγαίο Και ο τίτλος του τραγουδιού είναι Μου είχες τάξει, Άννα». Εδώ λοιπόν έρχεται ο καλλιτέχνης και συνεχίζει την ιστορία Και λέει τι μου είχες τάξει, Άννα, και τι έγινε Για να δούμε λοιπόν πάλι εδώ Έχουμε την Άννα η οποία υπόσχεται πολλά <χεστή> και δεν ξέρουμε, και ίσως λίγα κάνει. Ναι, ναι. Συμφωνικότητα ναι. δεν ξέρουμε. Για να δούμε. Για να ακούσουμε. Α ακούσουμε την περίπτωση από τον ίδιο έτσι. Ναι, ναι. Αντώνη Καλογιάνη Έχει ενδιαφέρον. Και δεν είναι και πάρα πολύ γνωστό αυτό έτσι. Είναι η συνέχεια του προηγούμενου. Μου είχε ταξιδιά Πώς πώ θα Καλή στο Αιγαίο να με βρεις Μα εσύ δεν ήρθες και κρατώ Το μικρό χτενάκι και απορώ Κι όμως αν να να σου πω Πως εγώ δεν ξεχνώ, δεν ξεχνώ δεν ξέχνω μου χέσταξε τότε πως θαρτής να με βρεις Η καρδιά μου φίλο φίλο μα το μένει τριάντα φύλλα στο έγγρα πως νιώθω μοναξιά. Στο Αιγαίο τόση μοναξιά με πληγωνιά στην καρδιά δεν ξανάρθε πλύο στο νησί ούτε το μαντήλι σου κι εσύ Κι όμως να θέλω να σου πω πως εγώ δεν ξεχνώ, δεν ξεχνώ, δεν ξεχνώ Και στάξι τότε πώ θα έρθει να με βρει, η καρδιά μου φίλο, φίλο. Μ' τρίαντα φίλια. Στο Αιγαίο και στον ήλιο, θέλω πω νιώθω μοναξιά φίλο φίλο μα το μέρη τριάντα φύλλα στο έχει ο και στον ήλιο θέμου πως σηνιώθω μόναξια μη σταξιάνα πως θαρδή; Τι να πούμε τώρα γι' αυτό; Ε? Ναι. Ήταν νομίζω ένα καταπληκτικό του έτο. Ένα απέρχο τραγούδι αυτό. Και όχι, δεν έγινε πολύ γνωστό. Όχι, τόσο ε? γνωστό. Αλλά έδεσε ο Καλογιάννη με τη Αρινέλα καταπληκτικά. Ναι. Εδώ η Άννα λοιπόν πολύ έταξε. Είχε τάξει, αλλά δεν πήγε στο νησί τελικά η ναι. Για να δούμε, αναζητάμε. Μέχρι στιγμή δεν έχουμε βρει την Ανούλα η οποία πήγε στο ραντεβού. <laughs> Για να δούμε, <laughs> πολλά είναι τα τραγούδια. <laughs> Κάποια μπορεί να πήγε. Πάρα πολύ. Να πούμε και μια καλησπέρα στον Στέλιο που μας κάνει την παρέα στο Δωμάτιο Επικοινωνίας και μας λέει «Μας ταξιδεύεις». Πολύ είναι «Μας ταξιδεύουμε με τα τραγούδια». Δεν υπάρχει πιο ωραίο αυτό ταξιδεύεις Μος, με δέτε. τα τραγούδια». Ε? Σάββατο βράδυ μια γερτινή μέρα Ευχαριστούμε πάρα πολύ Στέλιο. Επίσης να πούμε μια καλησπέρα στον Πέτρο, ο οποίος... Τί μα έστειλε μήνυμα εδώ. Πού είναι ο Πέτρος? Νάτος. Γεια σου φίλε Δημήτρη, με την όμορφη εκπομπή σου, λέει ο Πέτρος. Να χαίρεσαι τις σανούλε σου, τη μικρή και τη μεγάλη. Η μικρή είπαμε λείπει έξω, τη Εμεί ναι, ναι. εμείς διασκεδάζουμε εδώ, παρέα με τους φίλους μας, στα, με τα τραγούδια. Κυρία Άννα, πολύχρονη, με χαρά και υγεία. Ευχαριστώ πολύ. Το Πέτρο, τη Βίκη, την Παρασκευή, όλη την παρασκευή. ομάδα. Παρασκευή. Λοιπόν, καλησπέρα Τι σε Ευχαριστούμε. Όλους. Και τώρα λοιπόν για όλη την ομάδα, την παρένα, του φίλου που μα ακούνε, έχω κάνει μια σειραφή. Επειδή είπαμε είναι πολλά τα τραγούδια, βρήκαμε πάνω από 60. Mm -hmm. Και φυσικά σε μια εκπομπή που από... θα χωρέσουν όλα γύρω στα 20, 25 με την καλύτερη. όσε mm -hmm. καλύτερε διάθεση να έχουμε. Έτσι ε, ε, έκανα λοιπόν. Εγώ πήγα και έκανα μια μικρή σειραφή, κάποια mm -hmm. από αυτά. Υπάρχουν κάποια μάλιστα τα οποία αναφέρουν την Άννα, κάποιε διάσημε Άνε, δημοφιλεί, mm -hmm. ναι. γιατί υπάρχουν και διάσημε. Παγκόσμιε άντρε, οι οποίε δεν είναι τραγούδια ολόκληρη για την Άννα, αλλά υπάρχουν τραγούδια που τι αναφέρουν. Και αυτέ είναι η Άννα Καρένινα, mm -hmm. του Λέων Τολστόη. Είναι η ηρωίδα του βιβλίου mm -hmm. του, Λένου, mm -hmm. του, Λένου, του Τολστόη, που κι αυτή δεν έχει καλό τέλος βέβαια. Έπαιξε στο δεν. τρένο. Ναι. Ε? Ναι, ναι. Αλλά ο Έρωτα, πάλι εδώ. Τι να κάνω? Έχουμε την Άννα Μανιάννη, η οποία είναι μια πολύ διάσημη Ιταλίδα ηθοποιό, πολύ αγαπημένη mm -hmm. στου μεγάλου σκηνοθέτε, του Ιταλού, και όχι μόνο. Έπαιξε και στο δερόλου του, έχει πάρει και Όσκαρ. Την ανέφερε ο Μακεδόνας σε ένα τραγούδι Είπαμε Άννα Κάριν ένα Μανιάνι, Και ποια άλλη ξέχασα Λοιπόν θα δούμε Όλες μαζί Οι διάσημες και όχι μόνο ανε. Που... Επώνυμες Και ανώνυμες και γενικός που λέει ο και Δήμος Πάμε ναι. να ακούσουμε αυτό το ωραίο μίξι λοιπόν Δύο λεπτάκια Ακούστε λοιπόν κάπως εσανούλες μαζεμένες και αν δεν ξέρω Αυτή είχα ξεχάσει. Την Άννα την κομπήσει λοιπόν, του Βυζαντίου. <laughs> Νάτη, Είναι πάρα ήταν, πολύ εσυάνε. Με το μυτσιά εδώ. σε η Άννα της μου Η ανουλα τη καρδιά. Έσωσες την αντοχή μου Που την έπαιρνε ο βοριάς Άννα Είσαι μια φωτιά Μέσα στην καρδιά Που δεν λέει να σβήσει Άννα, σπίξε με όσο μπορείς Η Άννα ήρθε με ένα τρέμο Απ' τη Κούβα Γουστάρο, Ταβιανή Και Άννα, Μανιάνη Άννα Το ήταν. Πώς φάνηκε. Ωραίο ήταν. Πολλέ ανούλε μαζεμένε. Ηταν λοιπόν οι, και οι διάσημε και οι επώνυμε και οι ανώνυμες. Οι ανούλε. Ε, με την Άννα Καρέιν να κλείσαμε και έχουμε και τη ζωή η παρέα μα στο δωμάτιο επικοινωνία. Όποιο θέλει, έχετε και στο δωμάτιο επικοινωνία. Στη σελίδα μα, το web radio Αν θέλετε, είπαμε, μα στέλνετε μήνυμα στο Messenger, στο Viber, στη σελίδα Πες του τραγουδιστά, στη σελίδα του cocktail, στο Live 24. Ε, Όπω θέλετε, έχουμε όλου του τρόπου επικοινωνία. Πώς φαίνεται η φετινή γιορτή, Άννα, ωραία, ενδιαφέρουσα. Ενδιαφέρουσα, ναι. Γιατί ακούσεις και τραγούδια που δεν τα ήξερε όλα αυτά. Όχι. Και έχουμε κι άλλα πολλά ακόμα. Τόσα πολλά, όχι. Κι άλλα. Κι περισσότερα, συνεχίζουμε. Το επόμενο... Η επόμενη Άννα θα την ακούσουμε σε μια πιο λαϊκή εκδοχή, γιατί δεν ήταν έτσι πρώτη. Ο Θωμάς Μπακαλάκος, ένας συνθέτης που έχει ένα πολύ ενδιαφέρον η διαδρομή του, με πολύ ωραία συγκεκριμένα κάποια τραγούδια. Κυρίω τη δεκαετία του 70, τέλο και αρχέ τη δεκαετία του 80, εδώ θα ακούσουμε από την Αθηναϊκή Κομπανία τη δική του εκδοχή στο τραγούδι που έχει τίτλο Άννα. Τι άλλο. Τι έχουμε σήμερα. <χει> Αυτό είναι το θέμα μα σήμερα. <χει> να σα χαιρόμαστε, Ανούλε, λέει η ζωή. Ευχαριστούμε Έτσι. πολύ, Ζωή. Και είναι η κατάλληλη στιγμή να ακούσουμε το τραγούδι Άννα, λοιπόν, το οποίο θα μπορούσε να το στείλει ω δώρο η ζωή τώρα στην Άννα που έχω δίπλα εγώ και στι Ανούλε. Όσοι έχει Ανούλε, δεν τι χαίρεστε. Αν έχουμε Ανούλε που μα ακούνε. Επίσης, «Χρόνια πολλά», μια ωραία γιορτή σήμερα, όπως μαζέψαμε και νομίζω είναι από τα ονόματα που έχουν πάρα πολλά τραγούδια. θα ακούσουμε και δύο. ξένα, έτσι? έτσι. Ένα από τα δημοφιλέστερα, τα μεγαλύτερα συγκροτήματα όλων των εποχών το μεγαλύτερο, mm -hmm. έχει τραγούδι για την άνα Εντάξει, θα τα ακούσουμε μετά αυτό μας, γιατί έχουμε και κάποια ξένα. Είμαστε στα ελληνικά και είμαστε στην Μείνετε Άνου. μαζί μας Έτσι, μαζί μας εδώ τέλος. Και νομίζω ότι η Ανούλα Μετά τη σημερινή μας συνάντηση θα ξανασυναντηθούμε Νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε ένα αφιέρωμα Στην εποχή, στα τραγούδια Της εποχής της δεκαετίας του 60-70 του ε? Ναι, ναι, του 70 Και να θυμηθούμε ναι, τα ωραία ναι. τραγούδια του Νταλάρα Και όλα αυτά, να την κάνουμε ναι. και αυτή ε? ναι. Ξαναρθείς, ναι, ναι, βεβαίως. Πάρα πολύ ωραία Άννα Σε ψάκρι και απομονώνει τι στιγμές Γίνε σε φω, γίνε σε άχνη. Μέσα στα δάκρυα του χτε. Η φάντρα των ανέμενα, σ' άκουσα στο γύρισμα των άστρων. Α, Να το θυμάμαι Σε κλείσω σε ένα στίχο Για να λαφρώσει το μυαλό μάχη από σένα έναν ήχο Σαν την ανάσα σου γλυκό Η φάντρα των αμένων άννα Σε άγγιξα στο χείλησμα των άστρων Άννα Θα το θύμα σε έναν χρόνια και ζήσαμε μαζί σαν. Ηλια μου Άννα. Αλλά ναι. και αυτή η Άννα, 8 χρόνια ζήσαμε μαζί, ναι. έφυγε. Την έκανε ναι. και αυτή η Άννα. Μέχρι στιγμή καμία Άννα δεν έχει μείνει. Αχ, ε? Πρέπει κάποια να βρει, Δημήτρη, δεν γίνεται. <laughs> κάποια θα είναι η Άννα που θα. Έχουμε άλλη μια ώρα σχεδόν μέχρι τι 8 ναι, να ναι, βρούμε ναι. την Άννα η οποία θα μείνει τέλο πάντων. Δεν θα αφήσει ναι, ναι, ναι. πίσω τη συντρίμμμια ή ναι. κάποιον πίσω να θυμάται. Γιατί αυτό τη είπε, τη έλεγε ηλια μου Άνα, πάλι η ανα μετά από τα 8 χρόνια. Αποχώρησε. Ναι. <laughs> Λοιπόν, η γειτονιά ακούει σήμερα, η γειτονιά τη Πετρούπολη ακούει σήμερα εδώ το Web Radio ακούει πέσει τα τραγουστά, γιορτάζει μαζί με την άνα τη γειτονιά μα εδώ, με τη δική μα άνα. Ναι. Έτσι μαζί σου. Και μάλιστα του άρεσε από αυτό το μικρό που βάλαμε τη σειραφή, άρεσε ο γονεί από όλα αυτά που βάλαμε. Ναι. Ο γονεί στην εκπομπή αυτή δεν έχει παίξει. Ποτέ. Και κανένας δεν έχει παίξει από αυτή την ας πούμε, πλευρά τη μουσική. Ναι. Θα είναι η πρώτη φορά, επειδή μα το ζητάτε εκείνη και, και γιορθεί σήμερα. Και είναι και ωραίο, το είπε ωραίο αυτό ο γονείδης εδώ. Ναι, ναι. Λοιπόν, αφιερωμένο η άντου γονείδη θα τα ακούσουμε ολόκληρο λοιπόν, αφού το ζήτησε η Μάρια και είναι αφιερωμένο σε όλη τη γειτονιά. Ναι. Τέλειο. Αφιερωμένο. Και ειδικά, μάλιστα, στον είναι Ο Τόλης είναι ο μάστωρας της γειτονιάς. Χωρίς τον τόλι δεν κάνουμε τίποτα, έτσι. Ναι. Αγαπημένο γείτονας Με την γειτονας, οικογένειά του Με το κασελάκι του Έτσι Δεν <laughs> <laughs> ναι το μα... το Με το μαγικό του κασελάκι <laughs> Το οποίο έχει μέσα τα πάντα, τα κατσαβίδια όλα Έτσι και δίνει λύσει που χρειάζεται Και η λίτσα βέβαια, ναι. έτσι Σε όλη την οικογένειά του Κάθε μέρα είναι η καλημέρα Αφιερωβαίνω με αγάπη ναι, δεν είναι ναι. πολύ ωραίο ότι βγαίνει το πρωί, λε καλημέρα, ανοίγει τα παραθυρόφυλλα και απέναντι έχεις, είναι η λίτσα με το χαμόγελο και θα πει Με καλύτερα. το χαμόγελο με την κουβεντούλα. Ε, ναι, δεν ναι, είναι ναι, πολύ ναι. ωραίο. Εντάξει, λοιπόν, ο Τόλης για τον Τόλη και τη λίτσα από τη Μαρία απέναντι, έτσι να δει τι ωραία που γίνονται οι mm -hmm. από τη γειτονιά και στην Ανούλα εδώ, η Άννα του γονίδι, το στομάτη γονίδι. Εντάξει, πάμε να την ξανακούσουμε ολόκληρη τώρα. Στην καρδιά Που δεν λέει να σβήσει Άντα! Είσαι μια πληγή Που εμποράγει Και δεν λέει να κλείσει Δεν κράτησα για μένα. Κι με ένα τίποτα εγώ χωρί εσένα. Άλλωστε μένα, σ' αγαπώ, άλλωστε μένα. Έτσι όπως δεν αγάπησα ποτέ κανένα. Σταυρόσα όλα και δεν κράτησα για μένα. Κι με ένα τίποτα εγώ χωρί εσένα. Είσαι πυρετός μέσα στο χορμί μου Είσαι πειρασμός, έρωτας σταθμός, μέσα στη ζωή μου Αρρωστημένα σ' αγαπώ, αρρωστημένα Έτσι όπως δεν αγαπήσα ποτέ κανένα τα έδωσα και δεν κράτησα για μένα. και με ένα τίποτα εγώ χωρί εσένα. Άλλο λιμένα σ' αγαπώ, άλλο λιμένα. Έτσι όπω δεν αγάπησα ποτέ κανένα, Τα έδωσα όλα και δεν κράτησα για μένα. Κι με τα τίποτα εγώ χωρί εσένα. Αρρωστημένα σ' Αλλος μένα Έτσι όπως δεν αγαπησα ποτέ κανένα Άρωστημένα. Στάδωσα όλα και δεν κράτησα για μένα Κι είμαι τίποτα εγώ χωρίς εσένα Κι τίποτα εγώ Ακόμα ένα καμένο. <laughs> δεν είδαμε όμω Δημήτρη ακόμα την ανακαμένη για κάποιον. Ναι. Προ το παρόν <laughs> η Άννα καίει και, και δεν καίγεται. Δεν καί, δεν καί, δηλαδή δεν καί. αυτό. Βέβαια. Κάπου θα κάει και δεν γίνεται. Γι' αυτό <laughs> ο Σταμάλη Γονίδη κάποια στιγμή έβλεπε εξωγήινο και έλεγε. <laughs> κάπου είχε το χάρισμα <laughs> και κάτι έβλεπε του εξωγήινου και μα έλεγε διάφορα. <laughs> Νομίζω αυτό είναι. Αυτό συμβαίνει δηλαδή. Αυτά αφήνει τα συντρίμια πίσω τη Άννα Μάλιστα. <laughs> <laughs> <laughs> Πέρασα την πύλη σε τόπο μακρύνο. Δεν ήμουν εγώ γεροπλάνα Αυτό ήταν ο Βασίλη Καζούλης Ένα τραγούδι πολύ μεγάλη επιτυχία. 1992. Ο δίσκο Κάτι να γυαλίζει. Τότε ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία ο Βασίλη Καζούλη. Ερχόταν ήδη από την τεράστια επιτυχία με τη Φανή. Και με αυτό το δίσκο επίσης έκανε πάρα πολλά τραγούδια. Πολύ, και αυτό το συγκεκριμένο πολύ μεγάλη επιτυχία. Το τραγούδισε αργότερα αυτό και ο Βασίλη Παποκοσταντίνου. Μια πολύ ωραία εκδοχή. Να πούμε μια πολύ μεγάλη καλησπέρα και στο Φώτη. Γεια σου Φώτη, καλησπέρα που μα ακούει. Και να πάμε, αφού αφήνουμε τον Βασίλη Καζούλη στα αεροπλάνα, και πάμε να ακούσουμε άλλη μια Άννα. Όλα τα τραγούδια που ακούμε απόψε, απόψε την βραδιά σήμερα, Σάββατο, 9 Δεκέμβρη του 2023, είναι αφιερωμένο στην Άννα. Σε τραγούδια που αναφέρουν την Άννα, που τραγουδάνε για την Άννα, που την αναφέρουν με κάποιο τρόπο, ή μπορεί να είναι ο τίτλο, ή μπορεί να αναφέρεται με έναν τρόπο. Το επόμενο τραγούδι είναι ξεκάθαρο ο τίτλο. Άνα. και είναι ο Κώστα Μπίγαλη. Ένα από του πολύ μεγάλου ήρωε και αυτό τη δεκαετία του 80 και του 90. Ο οποίο μάλιστα έχει επιστρέψει τελευταία και κάνει κάποιε εμφανίσει. Επέστρεψε η Άννα. Να το ακούσουμε. Λοιπόν, γιορτάζωσε γιατί χτυπάνε και τα τηλέφωνα, έχουμε και γιορτή, ευχέ. Ε, ναι. Τι να κάνουμε, Εναι, ε? αυτό, ναι. Μα έχασε το κοινό, αλλά μα βρήκαν στο. Μα βρήκαν και άλλο κοινό όμω. Ακριβώ, και σε βρίσκουν εδώ τώρα. <laughs> ε? <laughs> ε, λοιπόν. Κόσα μπήκαλε, το έχει ακούσει αυτό, Ναι. Άννα. Ναι το ξέρω. Πάμε να το ακούσουμε. Εγώ δεν το ήξερα ψάχνοντα τώρα. Και αυτέ μέρε για τη σημερινή βραδιά θα τα ακούσουμε. Μαλίπαρα. Άκουγα από Με τι μεγάλε επιτυχίε, ε, το Μικρή μου, Μέλισσα. Ναι. Ολη η Ελλάδα. άνα Τι άλλο. Για να δούμε τι έκανε εδώ αυτή η Άννα. Ελπίζω κάτι καλό. Είμαι εδώ και να βγει κερδισμένο αυτό. Έχει ενδιαφέρον η κάθε άνα τι ακριβώς έκανε. και φεύγω με τα χέρια άδεια Ά, να... Ωραία ξεκινήσαμε έτσι <laughs> ε, ε, Ωραία ξεκινήσαμε <laughs> Άννα ήρθε και φεύγω με τα χέρια <laughs> άδεια Για να δούμε δεν κάναμε Πάρα καλή αρχή Άννα <laughs> Με τα περίεργα ζουτά φουστάλια Άννα Το ξέρω αν σε χάσω η ζωή σαν νερό, σεριάκι μυστικό της καρδιάς τη διαδρομή ακολουθούσε. Και See sure. you Σου, έτσι δεν μπορεί. Η ζωή σαν νερό, στεριάκι μυστήριο. Της καρδιά τη διαδρομή ακολουθούσε. I'm uh -huh. Ανά Παρελθόντα χρόνο που είσαι αυτό. αυτός Με μεθούσε πάει και αυτόν Και αυτός ναι, ναι, μόνος και αυτός, έμεινε. <laughs> Με τη χαρά <laughs> ε, Συνεχίζουμε Ανούλες, πολλέ ανούλες Η επόμενη ανούλα έρχεται από τα 1979 Το τραγούδι αυτό κυκλοφόρησε τέτοια εποχή Δεκέμβριο δηλαδή Του 1979 ε, <laughs> Ναι. Τότε που ήμασταν τότε Εγώ έπεσα παίζαμε εδώ και στη γειτονιά, δεν ξέρω εσύ άνατο, που είχε το Δεκέμβρο του 1979. <laughs> το ναι, Είχα το Γιώργο Μωρό. Το Γιώργο Μωρό, Εγώ. το 1979. Λοιπόν, και είχε βγει ο δίσκο. Ε, Είναι κάτι στιγμέ με τον Κώστα Καράλη. Είναι κάτι στιγμέ που λέγεται Πού σου πληγούν τα στήθια κτλ. Ο Γιάννη Καλαμίτση, ο γνωστό και δημοσιογράφο, έγραψε του τοίχου. Ο Τάκη Μπουγά έγραψε τη μουσική. Και βέβαια το τραγούδι που ανοίγει το δίσκο και που έμεινε και έγινε και μεγάλη επιτυχία. Τη χρονιάς του 79 και του 80 uh -huh. είναι αυτό που θα ακούσουμε τώρα. Θα το ακούσουμε λίγο από τον Κώστα Καράλη και μετά θα το ακούσουμε στην ε, δεύτερη εκδοχή που έκανε. Αυτό Μιχάλη Χατζιγιάννη. Μιχάλης Χατζηγιάννης Μιχάλη Κατζηγιάνη, έτσι. Ποιο τραγούδι όμως Ποια Άννα είναι αυτή, Ανα δεν είναι η βροχή που σου χαράκωσε το βλέμμα. Το βλέμμα να τη λοιπόν, βρήκαμε την Άννα που λέει Άννα είναι που είσαι μοναχή. Και αν τα αρνηθεί, Βρήκαμε λοιπόν μετά από μία ώρα και ένα τέταρτο τη ο μία οτι... Άννα που έμεινε αυτή μόνη, έμεινε μόνη. Ε, Μήπως... έμεινε μόνη της Έμεινε Μήπω επειδή. Το παράκανε. Ναι. Στου παράδεισέ μα. Ε, έδινε άκυρο. Έτσι, Κάποια στιγμή σου Γιατί ναι. πάντα εσύ βγαίνει ναι. μπροστά την και δεσμένο. Κάποια στιγμή όμω έρχεται άνα, το γερμαν. Έτσι Έτσι είναι η ζωή. Έτσι τα φέρνει η ζωή. Δεν πάει ποτέ μόνο ο μόνο ευθεία. Έχει και ανεφόρε, έχει και κατηφόρε. Ναι. Ε? Ας ακούσουμε λοιπόν αυτή την άνα. Λίγο τον Κώστα Καράλη και μετά θα το ακούσουμε με το Μιχάλη Χατζηγιάννη. Αυτή την άνα που τελικά που είναι μοναχή, αλλά ελπίζουμε ότι θα το βρει το τρόπο της. Εμείς θέλουμε να είμαστε πάντα αισιόδοξοι. σου χαράκωσε το πλέμα. Είναι που είσαι μοναχή κι αν τ' θα είναι ψέμα Ξέρω, ξέρω το δάκρυ, το καυτό άμα το δώσε μάτια ξένα Α, γιατί να σου κρυφτώ είμαι μονάχος σαν και σε. το βλέμμα. Είναι που είσαι μονάχη και αν τα θα είναι ψέμα Ξέρω, ξέρω το δάκρυ το καυτό άμα το δώσε μάτια ξένα Άνα, γιατί να σου κρύφτω Είμαι μονάχο σαν και σένα. Έλα λοιπόν και μην τεραπεί. Μ' α σε παρακαλώ μονάχα. Πε ό,τι θέλω όμω μου πει. Πώ με έχει αγαπήσει τα χάτ. Μ' α σε παρακαλώ μονάχα. Σε ό,τι θε, όμω μου πει, ω με έχει αγαπήσει τα Πόλει και του φοβίζει το σκοτάδι, Πόση αγάπη δεν μιλούν για να περάσουν ένα βράδυ, Πόση δεν είναι και το ξεχνάνε μόλι φέξει. Άρα, ποτέ δε θα στιγμί δεν την νιώσα αυτή τη λέξη. Έλα λοιπόν και μην τραπείς, μα σε παρακαλώ μονάχα, τι ό,τι θες όμως μην πεις, πως με έχεις αγαπήσει τάχα. Θα. Έλα λοιπόν και μην τραπείς Μας σε παρακαλώ μονάχα Πες ότι θες μου δεις Πως με έχεις αγαπήσει Τα Τα χα... Πώς με τα Πώς χα... με ο Ε? Πολύ ωραίος Και... Βέβαια και ο Καράλης και πολύ, αλλά το ζήτησε η ζωή αυτό. Είναι πιο μελλοντικό εδώ. Ναι. Η δικιά μα ναι. ζωή δεν το ζήτησε. Ναι. Και είπε να ακούσουμε τον Χατζηγιάννη. Ναι. Να τη σεφερόσουμε. Τι. Ποιο τρόπο τη ζωή. Ποιο είναι ο ρόλο τη Άννα απόψε. Πώ θα φερόσουμε τη ζωή. Θα λέει για την Άννα, αλλά να είναι ναι. φεραμένο στη ζωή. Ποιο. Ναι. Το επόμενο που έχουμε δεν ξέρω αν ταιριάζει αυτό, αυτό, γιατί μπορούμε. είναι πάλι μια Άννα, νομίζω, η οποία ε, κάνει, παίζει διάφορα τηλέφωνα, χτυπάνε διάφορα. Ε. Ναι. Για χρόνια πολλά. Πάμε, Πάμε να, πούμε, να πατήσουμε στι ευχέ. Το, ε, είναι η 2002GR Είναι στο 1982 mm -hmm. Έχουν περάσει 92, 2, 12, 22 Με τα δάχτυλα όπως το κάναμε 40 χρόνια, Πριν από 40 χρόνια Κυκλοφόρησε αυτό το πολύ ωραίο Τραγούδι ε, από τους 2002GR Τους θυμόμαστε αυτούς Δεν το θυμάμαι Αυτή η Άννα λοιπόν εδώ Πάμε να δούμε τι άφησε πίσω της Για να, ε? Για να, ε? Για να Άννα Με διώχνεις, με παρακαλάς Λέει δεν μπορώ 2002 GR. Τεράστια επιτυχία. Αρχές της δεκαετίας του 80. <ΣΣ> ναι, Ανά να της λέει είναι κρίμα στα σκουπίδια να με παρατάσεις. <ΣΣ> στην Άννα εδώ πέρα. Ο ήρωας. Η το λέει αυτόν. Ο ήρωας. <ΣΣ1> <ΣΣ1> Όχι. Αυτός το λέει αυτό... στην Άννα. Είδα ευθύω όλοι αναφερόντας την Άννα. καλησπέρα και ευχαριστούμε για τις ευχές. Καλώς τον πάνω. Τον πάνω τον εστρελοπαγίδα στο δωμάτιο επικοινωνία. Ευχαριστούμε. Μια yeah. με ανασταίνεις, την άλλη με στο Στον έρωτα σου με τυλάς Με διώχνεις, με παρακαλάς Δεν μπορώ Σαν τραίνω η καρδιά μου Μες στους σταθμούς γυρίζει Την μέσα στη βροχή Σένα ψάχνει για να βρει Να σου πει Είναι <Τι> κρίμα με παραδάς και τις νύχτες με στα φώτα την καρδιά σου να σκορπά με της μουσική τον ήχο μέσα στο πιωτό έγραψα δειλά στον τοίχο ανάπωσο σ' αγαπώ. σου με κυλάς, με διώχνεις, με παρακαλάς, δεν μπορώ. Μου να σε ξεχάσω μονάχη, να σ' αφήσω την τύχη σου και εσύ βρεις, στα πλούτη μέσα να κρυφτείς την τροπή. Οι νέχροι σαν σκοπίδι να με παρανάς, Τις νύχτες μες στα ποτά την καρδιά σου να σκορπάς Μες τις μουσική στον ήχο μέσα στο πλαιωτό έγραψα δειλά στον τοίχο σαν να πω. Τέλειω, το ξέρουμε. Ε. Ποιο δεν ξέρει το τραγούδι αυτό ήξερα, νομίζω. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, ειδικά για όσου είμαστε εκεί από τα, στα πολύ 50, πλάστι. Τραγουδισμένο πλας, ναι. νομίζω. Πολύ ε. τραγουδισμένο ήταν. Και μεγάλη επιτυχία. Ναι. Ε, α, και εδώ όμω, είπαμε. Και εδώ η Άννα, τον Ήρωα, ε. ντε, τον άφησε εκεί στην άκρη. Εγώ με γλάρου, πουλιά, θάλασσε, ναι, ναι, ναι, ναι. παραλίε. Πάρα πολύ ωραία. Έχουμε άλλη μισή ώρα. Παρέα με τι ανούλε απόψε αυτή την ωραία γιορτινή μέρα, 9 του Δεκέμβρη. Οπότε γιορτάζουμε σήμερα επειδή Πάντα ξέρετε, δεν αφήνουμε αφορμή εδώ στο Πέστο Τραγουδιστά. Πιάνουμε αφορμέ από την επικαιρότητα. Οπότε μπορεί να συμβαίνει τη μέρα που έχουμε εκπομπή. Συνήθω. Ε, δεν ακούσαμε κανένα ξένο μέχρι τώρα. Όμω, επειδή η Άνε δεν είναι μόνο ελληνικό όνομα, ε, όχι, υπάρχει βέβαια, σε όλο τον κόσμο. Σε όλο το κόσμο η Άννα. Και ίσω είναι ένα όνομα που έχει λίγα αδρικό. Υπήρχε ο Άνα Ανα... και ο Ανα... Καλιάφα. Ο... Ο... Ο... Και υπάρχει ο Ανανία, αν το πούμε. Ξέρω. Υπάρχει Αναγία. Ω Άννα. Δεν νομίζω. Ο Άννα υπάρχει μαζί με τον Γκαϊάφα που ξέραμε, αλλά. Μόνο αυτό τον Άννα ξέρουμε. Ε, τώρα μιλάμε. Από τον Άννα στον πριν... Γκαϊάφα. Για πριν. Άρα είναι ένα γυναικείο κύριο όνομα που είναι σε όλο τον κόσμο όμω. Ναι, παγκόσμιο. Ναι, γυναικείο. Δηλαδή θυμάμαι, είχα πάει στην Ιταλία ένα ταξίδι και είχαμε βρει και είχα μια ωραία ποδιά ναι, από την ναι, Ιταλία ναι, ναι, που ναι. έλεγε Άννα. Ε. Ναι. Πολύ ωραία. Ένα από τα δημοφιλέστρα συγκροτήματα το δημοφιλέστερο στον πλανήτη όλων των εποχών είναι οι Beatles να ακούσουμε. ακόμα και αυτοί που δεν τους ακούνε, τους ξέρουν, δεν υπάρχει περίπτωση η παρέα αυτή με τον John Lennon τον Bourne McCartney και τα λοιπά Ringo Starr, George Harrison αυτή η καταπληκτική τετράδα κάποια στιγμή στις αρχές της δισκογραφίας τους ηχοράφησαν το τραγούδι Anna, go to him και θα τα ακούσουμε απόψε τα ε, άρα και οι Beatles ακόμα έχουν τραγούδι για mm. την Άννα. Και, Και δεν έχουν τραγούδια πολλά που να αναφέρουν γυναίκα ονόματα. Για να ακούσουμε. Πώ γι' αυτό γι' αυτή... Άννα, αυτή... ότι οι Beatles έχουν τραγουδίσει, για είχε όνομά Άνα... Όχι, έχω απορία να μάθω για αυτή την Άννα που τραγουδίσαν οι Beatles, τι ακριβώς Τι έγινε. Ε, ναι. Πάρα πολύ. Πάμε να δούμε. Anna. Say he loves you more than me So I will set you up. Ακόμα και οι Beatles <χει> δεν κατάφεραν <χει> να κρατήσουν την Άννα. Ναι. Δηλαδή, η ιστορία που ακούσαμε, ε, του έδωσε το δαχτυλίδι πίσω και πάει με κάποιον άλλον. Oh. Και λέει, τέλο πάντων, να είσαι ευτυχισμένοι εκεί πέρα, και εγώ μένω εδώ ναι, πέρα ναι, ναι. λυπημένοι, ό,τι και να έχω κατά, κάνει μέχρι τώρα. Πάντα στο τέλο μένω ε, μόνο mm -hmm. και κάνω την αυτοκριτική μου, ότι έφταξε τι πήγε λάθο. Η Άννα, λοιπόν, του βάζει όλου να κάνουν αυτοκριτική και να λένε τι πήγε λάθο, τι κάναν λάθο, αλλά Μάλιστα. τελικά πραγματικά. Δεν ξέρω, είναι τυχαίο. Ξέρω, τι ξέρω, λες εσύ νομίζω, Άνα, μια νομίζω. που είσαι Άννα, τι λες. Δεν νομίζω. Γιατί έτσι αντιμετωπίζει το τραγούδι, Άννα, όλα τα τραγούδια <laughs> δεν δείχνει έλεος, προσθανά μέχρι στιγμή, δηλαδή. Έχω ένα παράπονο, δεν γίνεται αυτό, νομίζει ε, έλεος. Όπως λέει και η ζωή εδώ στο δωμάτιο επικοινωνίας, ναι. διεθνώ η Άννα ναι. μοιράζει πίκρε, λέει, από ό,τι καταλάβαμε. Πω. Η μόνη Άννα που μοιράζει γλυκά, γλύκες, είναι είμαι η Άννα εδώ δίπλα μου. Και εγώ και η Ανούλα μου, η γλυκιά, η μικρή. <laughs> και ωραία φαγητά, έτσι δηλαδή. Αν δεν ναι, έχει φάει ναι, μακαρονάδα ναι, ναι. με κοκκινιστά και φτεδάκια χαμόγελα. από την Άννα. Έτσι. Ναι, νομίζω ναι. ότι δεν έχει φάει και φτεδάκια ποτέ. Κοκκινιστά. Και, και το επόμενο τραγούδι, πάλι να ακούσουμε κι άλλο ένα διεθνέ, μια πολύ μεγάλη τεράστια επιτυχία. Το οποίο έρχεται από το 1951 αυτό. Από μια ταινία που είχε τίτλο Άνα, πολύ μεγάλη επιτυχία. Ε, και το τραγούδι που θα ακούσουμε Έγινε τεράστια επιτυχία Θα ακούσουμε μια εκδοχή Από τους Pink Partini Που είναι πολύ αγαπημένοι στην Ελλάδα Άνα λοιπόν El Negro Zambon mm -hmm. Δεν μας λέει τίποτα Η μελωδία όμω, όμως την ξέρετε είναι πασίγνωστη Και ο τίτλος του είναι Άννα Έτσι από αυτή την ταινία του 51 Άλλη μια διεθνή Άννα εδώ. Για να δω. Η οποία επειδή δεν ξέρουμε και τι λέει ακριβώ. Για, να... για να το ακούσουμε ότι... Δηλαδή πιστεύω να βρεθεί κάποια... κάποιο άλλο χαρακτήρα Άννα. Με μπέσα. Ναι, ναι, Γιατί ναι. ναι, μπέσα, ναι, ναι με μπέσα. Την Άννα την μπαμπέσα. Όχι, <laughs> <laughs> Εγώ είμαι με μπέσα. Ε, με μπέσα. <laughs> μέχρι στιγμή εδώ έχουμε την η Άννα, η μπαμπέσα. Αναζητάμε κάποιον που δεν τον πήκρανε τέλο πάντων. Ναι, ναι. Δεν ξέρω. Μέχρι ναι. και του μπείτε τον πήρανε. Μήπω νομίζαν αυτοί ότι του πικραίνει η Άννα ναι. Μήπω. Νομίζω ότι. Δεν γίνεται. Τεραντά. Γνωστό, ε. Ταραντά. να το. The squad. όσο η Γιάννουλα, η, η, η τιμόμενη τη αποψινή βραδιά εδώ μαζί μα, που κάνει παρέα και την κάνουμε μαζί την εκπομπή, πάει να πάντα αλλάξει ευχέ, γιατί γίνεται ένα χαμό. Έτσι, πάντα έτσι γίνεται στι γιορτέ, πλέον με τα τηλέφωνα και τα μιλήματα. Έχουμε τη ζωή τσα εδώ, βρήκε χώρο, κάθισε. Τρίποσα και τρύπωσε Και είναι ότι εφόσον την έχουμε και εδώ μαζί μα, να πει τι ευχέ καλύτερα live για την Άννα και τι άνε. Φυσικά. Για μένα η Άννα είναι το πιο σημαντικό όνομα. Γιατί είναι η μητέρα και η κόρη Είμαι το ενδιάμεσο ανάμεσα σε δύο Άνες ε, Πολύ ευγνώμων για τη μαμά Πολύ ευτυχισμένη με την κόρη ε, Είναι μια μέρα που γιορτάζει το σπίτι Και έχουμε να γιορτάζει πάντα ε, Πολύ χαρούμενη και πολύ συγκινημένη Αυτή την ημέρα Έχουμε να είναι γερές και οι δύο Και πολύ τυχερές και πολύ ευτυχισμένε. Και όλα τα τραγούδια που έχω ξαναπόψε Είτε θλιμμένα Είτε στενάχωρα Είτε... Όποιο περιεχόμενο και να έχουν, είναι όλα αφιερωμένα για αυτέ. Mm -hmm. Και πολλά από αυτά δεν τα ξέραμε, τα ήξερε όλα αυτά. Όχι, δεν ήξερα καν. Το πολύ είναι ήξερα 6-10 όσα είναι στα χέρια. Και μια που αναφέραμε και την Ανούλα, η οποία έχει πάει με του φίλου να έξω για να περάσει ωραία. Ε? Έτσι, γιατί είναι σε μια ηλικία που. που ανεβαίνουμε level. Ε, δεν θέλει να κάνει πομπές μαζί μα όπω έκανε παλιότερα. Τη λέω εδώ την Ανούλα όμω. Έχω εδώ λοιπόν το ημέρα τη γιορτή τη, αν σήμερα το 2021, πριν από δύο χρόνια, χρόνια. που το πρωί. Άκουγαμε το τον Μιχάλη, τι θα ακούγαμε, Πέσαι τραγουδιστά. Mm -hmm. Το mm -hmm. Μιχάλη, λοιπόν, Μιχάλης το πρωί, ξυπνώντα το πρωί, ε, που παίρνει τηλέφωνο και λέει ευχέ, στα παιδιά λοιπόν. Mm -hmm. ε, πήρε και τη Λανούλα. Mm -hmm. Άλλη μια Άννα. Μπέλα, okay. mm -hmm. νούλα ζει, mm -hmm. ναι. Mm -hmm. ναι. Mm -hmm. ναι! Χρόνια πολλά! Ευχαριστώ! Τι κάνεις κάνει. Μπράβο, λοιπόν, χρόνια πολλά από... να σκορπίζει πάντα φω και χαρά παντού. Ο παπά, η μαμά με πολύ αγάπη και εμεί, Βεβαίω, Ανδούλα, μου Σε ευχόμαστε χρόνια πολλά από τον Άθην DJ, εντάξει. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Γεια σου, τι ωραία, τι ωραία. Την διάλεξα, την διάλεξα. Λοιπόν, αυτά ζηλέψα πριν από δύο χρόνια, πάλι την ημέρα τη γιορτή σήμερα, η Ανδούλα που γιορτάζε με τον Μιχάλη. Όμω, το ένα χρόνο αργότερα. Είχαμε εδώ στην εκπομπή καλεσμένο τον Φώτη Ανδρικόπουλου που μιλούσαμε για το δίσκο του και βρήκε αφορμή φυσικά να πούμε και ένα τραγούδι ε, εκτό τη εκπομπή. Ήταν μετά, αφού κλείσαμε τα μικρόφωνα, και ένα μικρό απόσπασμα να το ακούσουμε παρέα μας. Είναι ο Φώτης, η Ανούλα και εγώ μαζί στο παπουράκι του Μπουρνόβα. Ε, μια που η Ανούλα λείπει σήμερα να είναι εδώ παρέα μα σε αυτή εδώ την, την γιορτινή εκπομπή, εκπομπή τη Ανούλα. Είναι μια Ανούλα που τραγουδάει το παπουράκι του, του Μπουρνόβα, του Μπουρνόβα μαζί του με Βινούβε. τον ε, πολύ καλό. Και αγαπημένο τραγωδοποιώ το Φώτη Ανδρικόπουλου. Καραπέκανιο χρόνια ξέρει το νάω, Μα δεν άνοιξε σπανιά Μπράβο Και έτσι με κάποιο τρόπο και η Ανούλα είναι εδώ μαζί μας Σήμερα που γιορτάζει και όλες οι Ανούλες Γιατί είχαμε και την Ανούλα από τα Γιάννενα σήμερα Που επίσης γιορτάζει. Τη μαμά και του Γιώργου πολλά. Και ο Γιώργος μας έστειλε μια αφιέρωση ε, Και ήταν πάρα πολύ ωραίο Είμαι πολύ συγκινητικό. Ε? Ε, τον άκουσα. Πολύ συγκινητικό. Έτσι είναι. Έτσι είναι και η με, με τι μαμάδες, αλλά και οι κόρε με τι μαμάδες. Έτσι. Και η τις με τι νομίζω ότι είναι πιο πολύ. Οπότε. Θε... Ναι. Ήταν πολύ συγκινητικό ο Γιώργος. Να χαίρετε τη μανούλα του. Θαυμάσια. Και ανούλε λοιπόν του κόσμου ενωθείτε, γιατί συνεχίζετε Έχουμε πάρα πολλά τραγούδια. Δεν θα απολαύουμε φυσικά τα ακούσουμε όλα. ήταν πάρα πολλά. Αλλά οπωσδήποτε θέλω να ακούσουμε. Ε, τον, ε, να ακούσουμε του αδερφούς Κατσιμίχα. Το χάρη και τον πάνω Κατσιμίχα. Στο τραγούδι που λέει Δεν τα ρίχνει την Άννα όμω ο Κατσιμίχα. Επιτέλου. Λέει Δεν εσύ για ό,τι έγινε. Φταίω εγώ. Γιατί δεν ήξερα τον τρόπο. πως η αγάπη είναι απλή, μα θέλει κόπο. Έτσι όπως τα λένε πάντα ωραία οι αδερφοί Κατσιμίχα. Όπω τα λέγανε, ποιητικά και αληθινά. Και βεβαίω καταλήγουν η Άννα στο τραγούδι κάποια στιγμή. Αφού λέει δεν ξέρετε τον τρόπο Λέει άνα, άνα. Έτσι είναι, έτσι περιέχεται η Άννα στο τραγούδι αυτό Το υπέροχο τραγούδι Από τη μοναξιά του σκηνοβάτη. <σοκοίλου> Δεν φταίσαι εσύ για ό,τι έγινε, δεν φταίσαι εσύ Φταίω εγώ έτσι όπως είχα ξεχαστεί Τόσο καιρό, τόσο πολύ καιρό Βαθιά στον εαυτό μου Και είχα πια ξεχάσει να αγαπιέμαι και είχα πια ξεχάσει να αγαπώ Τόσο καιρό βαθιά στον εαυτό μου Τόσο καιρό, τόσο καιρό, τόσο πολύ καιρό Μα τώρα είσαι εδώ Τι έγινε δε εσύ <Κι> Φταίω εγώ γιατί δεν ήξερα τον τρόπο Και έπρεπε να σε χάσω για να μάθω Ο να απλή μα θέλει με το γέλιο σου την τη ξαφνικά Ό,τι είχα να σου πω δεν το είπα κανένα Δυάσε με να σ' αγαπήσω απ' την αρχή ξανά Τα πιο καλά τραγούδια μου τα φύλαξα για σένα Α, Έχω πολύ αγαπημένοι μα ο Χάρη και ο Πάνο Κατσιμίχας. Έχουν άλλο ένα πολύ ωραίο τραγούδι του Λούτσιο Ντάλλα, τον Μάρκο και την Άννα, που το έχουν κάνει επίση στα ελληνικά, στον Απρίλιο Ψεύθη. Δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να ακούσουμε και αυτό το δεύτερο. Ήθελα να ακούσουμε αυτό το τραγούδι όμω, για να με κάποιο τρόπο να, να δώσουμε μια απάντηση, μια λύτρωση, α το πούμε, στι Άνε που μέχρι τώρα, όπω είπαμε, είπα, άφηναν πίσω του λίγο πίσω στην Αφήναν πίσω του. Ε, Ανθρώπου ε, όχι ευχαριστημένου, δυσαρεστημένου. Έτσι λοιπόν, φέραμε μια λύτρωση Θέλαμε να φτάσουμε εκεί. Γι' αυτό και έβαλα το τραγούδι αυτό. Τώρα δεν ξέρω θα προλάβουμε να το ακούσουμε. Να ακούσουμε ακόμα ένα ξένο τραγούδι. Ο, να ακούσουμε τον Άρον Νέβιλ από του Νέβιλι Brothers, καταπληκτικό τραγουδιστή. Ο οποίο θέλει να δουλέψει μαζί με μια Άννα. Άρα λοιπόν το τραγούδι λέει Work with me, Άννη. Λοιπόν, τώρα, αν θα πάει μαζί του για δουλειά ή όχι. Θα τα δείξει η ιστορία. Έχει η Ανούλα πάλι. Εντάξει, ευχέ. Ναι, ναι, ναι, εντάξει, ευχέ. Ωραία, γιατί έχουμε φτάσει στο τελευταίο τέταρτο. Στην ουσία με τι Ανούλε. Και πάμε πάλι σε μια διεθνή ανούλα τώρα. Με τον καταπληκτικό, καταπληκτική φωνή, μαγική του Άρων Νέμιλ. Τον έχει ακούσει ποτέ αυτόν, Άννα. Ε, όχι. Έφτασε η ορθί σου σήμερα. Να τα ακούσουμε. Για να τα ακούσει. Να ακούσει μια πραγματικά yeah. από τι πιο ωραίε φωνέ ε, παγκόσμιε που έχουμε ακούσει. Το Άρων Work with me, Άννη, λέει ο Άρον Νέμιλ. Αυτό είναι το Παίesto έχουμε και αδερφούς Κατσιμίχα, έχουμε και Άρον Νέβιλ. Ακούμε όλα δηλαδή τι μουσικέ που μα αρέσουν, mm -hmm. από όλα τα είδη μουσικής... Mm -hmm. από όλο τον κόσμο και ελληνικά mm -hmm. και ξένα, βρίσκουμε mm -hmm. αφορμέ για να ακούμε πολύ ωραία τραγούδια. Η αφορμή μα σήμερα είναι η γιορτή τη Άννα. Μα έχει στείλει επίση εδώ ένα μήνυμα ο Γιώργο, ένα... και εμεί ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο, για την πολύ ωραία και και εμεί ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο, και με που μα έστειλε ε, και, και τι ευχέ εδώ μέσα από την εκπομπή. Να σα πω: Η εκπομπή για όσου δεν μπορούν να είναι παρέα μα ε, σήμερα ηχογραφείτε όπω και όλε και ανεβαίνει στην σελίδα μα. Θα σα στείλουμε και το link. Ο οποίο θέλει μπορεί να την ακούσει με την ησυχία του σε δεύτερο χρόνο. Για κάποιου που δεν πρόλαβαν ή δεν μπόρεσαν με κάποιο τρόπο να μπουν και να, να μα ακούσουν απόψε. Έτσι. Ναι. Άρα η σημερινή μα συνάντηση θα μείνει, Άννα. Ήρθε και να μείνει. Και ε, να πάμε τώρα. Λέμε ποια θα είναι το επόμενο, γιατί οι επόμενε ανούλες που έμεναν δεν είναι όλε, δηλαδή δεν, είναι, δεν υπάρχει κάποια χορευτική. Έχουμε μία ανούλα, α το πούμε, λίγο πιο του λαϊκού, στο λαϊκό τραγούδι. Mm -hmm. Θε να την ακούσουμε αυτή για τη θέση, νομίζω. Σου αρέσει αυτό. Είναι ο Δερβή και η Άννα. Α το βάλουμε δίπλα στον Άρον, ναι, ναι, νομίζω ναι, ναι. είναι ότι πρέπει. Ε, από το δίσκο. Ευχαίρεια να το γνωρίσουμε. Ε? Ευχαίρεια να το γνωρίσουμε. Τη Χάρη Αλεξίου. Είναι ένα ντουέτο λοιπόν. Δεν έχουν κάνει πολλά ο Γιώργος Νταλάρα και η Χάρης Αλεξίου μαζί, σαν διφωνίες Είναι μία από αυτέ. Ε, είναι ο Δερβήση και, και η Άννα. Και λέει για την Απονιά σου Άννα, Δερβισάκι θα γινό. Είναι διαλογικό το τραγούδι. Δηλαδή μιλάει ο ένα και το απαντάει. Απαντάει ο άλλο. Έτσι. Mm. Θα τα ακούσουμε. ακούσουμε. Χάρη Αλεξίου και Γιώργο Νταλάρα. Ο Δερβήση. Και, και, η και η Άννα Για την Απονιά σου Άννα Σα κιθαγενω στις στα φερνες τα γυρίζω το γαινο μου να σε φωνώ Σου κάνω άλλη με δεν Ανά μου καλέ μου στο πα. να στο ξανά υπούα. για De Και καταλήξαμε, και καταλήξαμε ότι η Άννα. Με happy end. Όπω γίνεται και στι ελληνικέ ταινίε. Υπάρχει τέλος, Να, λοιπόν, η περιπέτεια στο τέλο. καταλήγουμε όλες τη η της Εκκλησίας. Που είπε ναι. Είπε ναι, λοιπόν. Και θα του σερβίρει και το κρασί και όλα ναι, καλά. Ναι, ε, ναι, ναι, Λίγο ναι. πριν το τέλο. Σε έκανε τόσου όρπου και αυτό. Αλλά. Ναι, είπε το ναι. Να πούμε, γιατί ε, υπάρχουν πολλέ ακόμα ανούλε μένουν εκτό. Δεν είμαστε καλά του χρόνου. Ποτέ δεν ξέρει. Να το συνεχίσουμε, γιατί έχουμε πολλά τραγούδια. πάνω από 60. Να προλάβουμε σε ένα δύο και έτσι αφού είμαστε στι λαϊκέ ανούλε, οι λαϊκές ανούλε είναι λοιπόν που δίνουν την απάντηση, mm -hmm. θετική. Θα κλείσουμε με ένα έτσι πολύ ωραίο και ευχάριστο τραγούδι, το οποίο μάλιστα τραγουδάει και η Άννα. Το τραγουδάει η Άννα Παναγιοτοπούλου, η γνωστή ηθοποιό, η ναι. Τσεβίτα ναι. μαζί με τον Κώστα Μακεδόνα, με πάρα πολλή όρεξη και κέφι. Σε ένα από τα πρώτα άρλμπουμ του με παραγωγή του Σταμάτη Κραουνάκη, ο δίσκο λεγόταν Τι είναι η πατρίδα μα. Και εκεί λοιπόν. Τραγουδάει ο Κώστα Μακεδόνα μαζί με την Άννα Παναγιοτροπούλου, το Μπουζουξί Ένα τραγούδι που είχε πορτοπεί η Μαριό. Ναι. Το εμμηνεύουν όμω με πάρα πολλή κέφη. Είναι ο Μπουζουξή και η Άννα και τη λέει: Ανούλα, πάψε τώρα να γκρινιάζει. Στην εκπαίδευσή μου εμπόδια μη βάζει. Στο χαπί θέλω να γίνει ο Μπουζουξή, πρώτο με στην πιάτσα και δημοφιλή. Μάλιστα. Λοιπόν, θα... Και η Ανούλα διαμαρτύρεται βέβαια. Δεν θέλει μουσική στο σπίτι, θέλει τι ηγέτε. Πολλά Άρα, τι είδαμε, ότι η Ανούλα η ρεμπέτησα είναι πιο εξηγημένη ενώ οι άλλοι. Πιο εξηγημένη. Ε? Η ρεμπέτησα, αλλά τώρα να δούμε η άλλη άνα φωνάζει και διαμαρτύρεται δεν θέλει μουσικέ. Δεν θέλει δούμε... τραγούδια. Για να ακούσουμε. Λοιπόν, είναι το τελευταίο μα τραγούδι αυτό. Με αυτό Ωραία. θα πούμε καλή νύχτα. Ωραία. Με το που και την Άννα. Με αυτό θα πούμε καλή νύχτα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ λοιπόν που μα παρέμβατε. πάρα πολύ. Μας. Πιστεύω περάσατε όμορφα μαζί μα. Περάσαμε πολύ όμορφα. Εμεί περάσαμε πάρα πολύ, πολύ Μια διαφορετική κορφή σημερινή. Πεθαρό να είσαι ευχαριστώ, δηλαδή. να ευχαριστώ πολύ ευχαριστώ να μαγειρεύεις Έτσι, Μαγειρεύεις δηλαδή. όπω ωραία και νόστιμα όπως Χ, και Με χαμόγελο. Να με έχω σα πάντα. Με χαρά για όλου. Να χαίρεστε όλε τι σανούλε σα όσοι έχετε και όπου, και όπου βρίσκονται και μα Χρόνια αρχούτε. πολλά σε όλες τις ανοίδα. Χρόνια πολλά και καλά και πάντα χαρούμενε και κεφάτε, να μα δίνουν το ρυθμό όπου ζουξή και για Τζάζ την άλλη εβδομάδα okay. Έτσι, Jazz ιστορίες Έχουμε αφήσει από πέρσι σε κρεμότητα Το άλλο φιέρμα στο Gold Port. Θα το ολοκληρώσουμε επο... το επόμενο Σάββατο να είμαστε καλά Ο Μποζουξής και η Άννα για καλή νύχτα Καλό βράδυ Πολύμερα το μπουζούκι αγκαλιά. Και σε μένα ούτε μια μιλιά. Και σε μένα ούτε μια μιλιά. Τι να κάνω, η τρελή. Τα μπλεξά με μπουζούκι. Μας το έχω μονά Να Στην εκπαίδευση μου εμποδία μη βάζεις Στο χαπή θέλω να γίνω μπουζούξης Πρώτος μες την πιάτσα και δημοφιλής Πρώτος μες την πιάτσα και δημοφιλής Τι να γίνει δηλαδή Το μπουζούκι έχει ψωμί Πάψε να το βλέπεις με κακία Έχει και αυτοψυχή Και να δεις ότι μπορεί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 Δεν άντοχος να το βλέπεις μεγαλεία. Δεν έχει και αυτό τσιχκια και να δεις ότι μπορεί στο γαμπρά να βάλει μελωδία. Πες το τρέγοντις τα. Τι έγινε; Τι λες; Τι λέω; Είναι πιαστό τρέγοντις τα. Γιατί πιαστό τρέγοντις τα;